Παναγιώτατε, σας ευχαριστώ Θερμός, που για τρίτη φορά στην καθιερωμένη πλέον από την λίαν σεβαστή Παναγιότητα και από εμέ και από όλων των αγιορητικών κόσμων προσωπικότητά σας, τοποθετημένη αυτή ωραία ευκαιρία στην κατανυκτική αυτή περίοδο της τελέσεως των κατανυκτικών εσπερινών και εν συνεχεία ομιλητών καλεσμένων από το περιβόλι της Παναγίας ευχαριστώ λέγω που για τρίτη φορά με προσκαλείτε εμένα τον ταπεινό και ελάχιστο να είμαι ομιλητής την πράγματι μεγάλη αυτή ημέρα που εορτάζει ο συμπολιούχος της μαρτυροπλούτης της και αγιώτεκνη αυτής μεγαλουπόλεως. Δεν ξέρω και ειλικρινά το λέγω εάν θα ικανοποιήσω γιατί οι αποσκευές μου είναι λίαν πενιχρές αλλά με την σπρεσβεία και του σήμερα εορταζομένου Αγίου, Αγίου και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας θα προσπαθήσω να αναπτύξω το θέμα το οποίο διέπει όλο το εκκλησιαστικό έτος στο οποίο εμπνευσμένα αφιερώσατε στο Άγιο Πνεύμα και η οποία ομιλία μου μπορούσε να έχει τον τίτλο το Παράκλητον Πνεύμα της Αληθείας. σε Σεβαστοί Πατέρες, Αγαπητοί μου Αδελφοί, μέσα σε ένα φοβερά, απαράκλητο και τραγικά ψευδόμενο κόσμο, το Παράκλητο Πνεύμα της Αληθείας έχει τη μόνη και τη μέγιστη δύναμη να εμπνεύσει να καθοδηγήσει να προσανατολίσει και να αναθερμάνει τη ζωή των ανθρώπων πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας καλό θεωρούμε να αναφέρουμε σύντομα και απλά ως εισαγωγή την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό που αποτελεί βάση της Εκκλησίας η πίστη μας δεν αναφέρεται σε μια απρόσωπη, αόρατη, απρόσιτη, ανώτατη δύναμη. Η πίστη μας είναι βεβαία στην Αγία Τριάδα που φανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη που παρουσιάστηκε εν Χριστός τον κόσμο, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε και παραμένει στην Εκκλησία με τη χάρη του Παρακλήτου Αγίου Πνεύματος. Η πίστη στον Χριστό είναι πίστη στην Τρισίλιο Θεότητα, πίστη στον Πατέρα που έχρησε, στον Υιό που χρήστηκε και στο Άγιο Πνεύμα με το οποίο έγινε η χρήση. Στο Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας και προσφέρει στον κάθε πιστό την χάρη του Χριστού. Στο Άγιο Πνεύμα που μεταφέρει ευεργετικά και εκφράζει την αγάπη του Ιού και του Πατέρα. Ο, ο ακρογωνιαίος λήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος κατά τη γενέθλιο ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουχδούνου γράφει «Όπου η Εκκλησία, εκεί και το Πνεύμα του Θεού και όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί η Εκκλησία και όλη η χάρη». Η Εκκλησία μας παραμένει η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Η μόνη που δύναται αληθινά να παρηγορεί και να καταθέτει τον Λόγο της Αληθείας. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, καθώς και άλλοι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν πως ο σκοπός της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου ήταν ο ερχομός του παρακλήτου. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας λέγει πως ο Θεός έγινε σαρκοφόρος για να γίνουν οι άνθρωποι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πνευματοφόροι. Κατά τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, ο Χριστός λαμβάνει το Πνεύμα και ανανεώνει τη φύση στο αρχαίο αγαθό. Κατά ένα σύγχρονο Αγιορείτη Γέροντα, ο Χριστός ήλθε στη γη πρόδρομος του παρακλήτου. Ο Χριστός λοιπόν ήλθε στη γη για να φέρει στους πιστούς τον παράκλητο. Η αμαρτία φυγάδευσε το Άγιο Πνεύμα που σκηνώνει στην καθαρότητα. Έτσι η Θεία Ενανθρώπιση δημιούργησε τη γέφυρα του να διαβεί και να σκηνώσει το Πνεύμα ξανά μέσα στους ανθρώπους. Με το μέγα μυστήριο της ενσάρκου του Θεού οικονομία. Ήλθε ο καρπός της επιδημίας του Αγίου Πνεύματος. Παρών το Πνεύμα το Άγιον στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στην βάπτιση του Χριστού, στην έρημο όπου αναχωρεί ο Ιησούς, στη Γαλιλαία όπου κατευθύνεται, στη συναγωγή της Ναζαρέτω όπου ομιλεί, στο όρος Σταβόρ όπου μεταμορφώνεται εν δόξος, στον μυστικό δείπνο όπου είναι προήμιο της Πεντηκοστής, στον Γολγοθά, στις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις του, μέχρι την κορυφαία ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Η παρακλητική χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, βιώθηκε κυρίως από τους Αποστόλους, οι οποίοι την είχαν πρώτη αυτή ανάγκη, για να τη μεταδώσουν εύκολα. Είχαν μεγάλη την ανάγκη της ενισχύσεως για να απομακρυνθεί ο φόβος από τις καρδιές τους και να έρθει η βεβαιότητα της αληθινότητος και εγκυρότητος του κηρύγματος που θα επιτελούσαν. Μετά, η οικονομία του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος απλώθηκε στις καρδιές των πιστευσάντων. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ιστορική και εύσημη εκείνη ημέρα δόρισε πλούσια τη ζωή και τη χάρη, την παρηγορία και την αλήθεια. Τη ζωή την πρόσφερε με τον εγγενιασμό μιας νέας περιόδου, περιόδου κλείνοντας μια ζωή που ήταν νεκρωμένη από την αμαρτία που προερχόταν από την αφθάδια της ανθρωπίνης φύσεως. Χάρισε τη χάρη με την απαράμιλη ποικιλία των χαρισμάτων. Έδωσε τη μοναδική που μόνο ο παράκλητος δίνει. Χορήγησε το πνεύμα της σωστική της σωτήριας και μονάκριβης αλήθειας. Από την ημέρα εκείνη ο Παντέλιος Τριαδικός Θεός, με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη και στοργή, Σκέπει τα τέκνα του και τα αναζωογονή Οι περίτρομοι μαθητές γίνονται τολμηροί Οι φοβισμένοι και κρυμμένοι απτόητοι και αγέροχοι Οι αγράμματοι σοφοί Οι βραδίγλωσοι χρυσόστο μυρίτορες Οι φτωχοί ψαράδες οικουμενικοί διδάσκαλοι Χορδές της ουράνιας λύρα του πνεύματος οι δυσκολευόμενοι να εκφραστούν στη διάλεκτό τους γίνονται γλωσσομαθέστατοι, αδίστακτοι ιεραπόστολοι, επίσκοποι, μάρτυρες και ομολογητές. Αυτή είναι η άμεση δύναμη του Παναγίου Πνεύματος που μεταβάλλει, ισχυροποιεί και πλημμυρίζει τους θέλοντες πνεύμα σοφία συνέσεως και φόβου Θεού. Συνάμα... Είχαμε μία λίαν σημαντική και θαυμαστή αλλίωση στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων. Πέρα από τη δύναμη που έλαβαν, που τίποτε δεν μπορούσε να τους τοΐσει, αναγεννήθηκαν ολόκληροι, τους τόλισε η αρετή, τους πλούτισε η αγιότητα, τους καθάρισε η χάρη, τους φώτισε η αγάπη, τους λάμπρινε η χαρά. Τους σημάδευσε η ειρήνη, τους φράγησε η μακροθυμία, τους ωρεοποίησε η χριστότητα της αγαθότητος, τους κρατέωσε η πίστη, τους σκέπασε η πραότητα και τους διασφάλισε η εγκράθεια. Αυτή η νέα ζωή των Αποστόλων, η μυστική και δυνατή, έγινε και ζωή όλων των νέων ομοφρόνων πιστών, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που παρακλητικά και αληθινά τους ζωοποιούσε, τους φώτιζε και τους αγαθοποιούσε. Η καθημερινή επίκληση της αρχέας και ωραίας προσευχής, με την οποία αρχίζει κάθε εκκλησιαστική ακολουθία, βασιλέφουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθίας, σε αυτή τη νέα χαρισματική ζωή, Θέλει όλους να μας εισαγάγει. Το παράκλητον Άγιον Πνεύμα λοιπόν παρηγορεί κέρια και στηρίζει δυναμικά τους Αποστόλους ενώ συγχρόνως τους φωτίζει καθαρίζοντάς τους από κάθε αμαρτία και φλογίζοντάς τους την πίστη. Με αυτή τη Θεία παρηγοριά και ασφάλεια πυρπολούν τις ψυχές των ανθρώπων αλλά και τις μυθολογίες της ειδωλολατρίας ή δαιμονολατρίας και τις αιμονές του Ιουδαϊσμού. Έτσι αυτή η δία φωτιά του υπερόου έγινε για τους ίδιους ζωή, φως και έρος ενώ για τους εχθρούς της αλήθειας θάνατος, σκότος και απομόνωση. Οι Απόστολοι και οι πιστοί θερμάνθηκαν και σώθηκαν οι διακόλουθοι του ψεύδους ελέγχθηκαν και σβήστηκαν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Δεν θα ήταν περιτόνα να υποθεί από τις αφετηριακές αυτές σκέψεις πως η φιλία ή η σχέση μας με το παράκλητο πνεύμα της αληθίας αν θέλουμε πραγματικά μια πνευματική ζωή αληθινής παρηγοριάς και μιας αυθεντικής καταστάσεως, θα πρέπει να διέπεται από ένα συνεχή αγώνα, αν θέλουμε, όχι μόνο να λεγόμαστε, αλλά και να είμαστε πιστά τέχνα της Εκκλησίας και αγαθή ακόλουθοι του Ευαγγελίου, ένα αγώνα πρόθυμο και υπάκουο, που θα μας αξιώσει να σκηνώσει η χάρη εντός μας. Προς τούτο. Πρέπει να καταφρονήσουμε τα πολλά περιτά του παρόντο αιώνα και να ανέλθουμε στο δικό μα υπερό να αδιαφορήσουμε κατά κάποιο τρόπο με ό,τι φθαρτό, το βαρύ, το υλοχαρέ, ξεπερνώντα τον εαυτό μα. Η φιλιδονία, η φιλοχρηματία και η φιλοδοξία. Δεν ανεβάζουν, μα κατεβάζουν τον άνθρωπο και μάλιστα πολύ χαμηλά, έτσι θα πρέπει υπεύθυνα και υπολογίσιμα να αποφευχθούν. Ξαγκίστρωμα δυνατό από την λασπομένη γη είναι η εγκράτεια, η φιλανθρωπία, η φιλαδελφία, η φιλοθεία και η προσευχή, όπου γίνονται πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένες κατά τον σοφό ψαλμοδό. Αν στην Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ο Θεός Πατήρ και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός στους εσχατολογικούς μας χρόνους οφείλουμε να εντείνουμε τις σχέσεις μας με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας που είναι ο Θεός του σήμερα και τον έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ο κόσμος η όποια υποτίμηση του παρακλήτου στις ημέρες μας σημαίνει αύξηση των μετοχών του ανθρωποκεντρισμού στο χρηματιστήριο του εγωισμού και της εοσφορικής υπερηφάνεια με φοβερές επιπτώσεις στην ψυχική μας ισορροπία και την προσωπική μας σωτηρία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία οδηγείται εις πάσαν την αλήθεια από τις γλώσσες πυρός της πεντηκοστής που δίδουν τη δρόσο, την εναλλαγή και τη χάρη του πνεύματος ας επιλέξουμε το υπερό μας για αυτή τη συνεχή παραμυθυτική ανάπαυση που δεν είναι καθόλου μακριά από τη μητέρα μας εκκλησία τα αγιαστικά της μυστήρια και το ταμείο μας Βλέπετε τη μεγάλη σημασία δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Ένας από τους κύριους λόγους που η Εκκλησία μας στεναρά αντιτίθεται στο ερετικό δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας περί του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, το γνωστό ως Φιλιόκπε, είναι ότι με τον τρόπο αυτό Παραθεωρείται και παραγνωρίζετε το πανστενοργό Άγιο Πνεύμα και τίθεται σε υποδεέστερη θέση και σημασία όταν σκοπός όλης της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος η θέωση δηλαδή του πιστού Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι αυτοί που απέκτησαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το παράκλητο πνεύμα ήταν που έλουζε το πρόσωπο του Αγίου Ασκητού που το έβλεπε ο Αβά Παμβό ως αστραπή που φώτιζε το πρόσωπο του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου όταν προσευχόταν και το έβλεπαν οι μαθητές του ως λαμπάδα που έλαμπε πιο πολύ και από το καθαρό χιόνι το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, του μεγαλυτέρου μάλλον Αγίου της Ρωσικής Εκκλησίας, κατά την πνευματικότητα τη εκείνη συνομιλία του με τον ταπεινό πρίγκιπα Ματοβίλωφ, καθώς και μεγάλους φίλους της προσευχής, σύγχρονους εναρέτους Αγιορείτες Πατέρες. Το Άγιο Πνεύμα συνοδεύει όλη τη ζωή της Εκκλησίας αλλά και τη ζωή του κάθε πιστού. Τον παραλαμβάνει την ώρα του Θείου Βαπτίσματος και τον συνοδεύει παρηγορητικά μέχρι της αναχωρήσεώς του από τον κόσμο αυτό, ανάλογα βεβαίω τη αγωνιστικότητός του, ευλογώντας όλες τις διακοιμάνσεις και άγιες αποφάσεις του βίου Του. Βαπτιζόμαστε για να ζήσουμε μια καινούργια ζωή, λαμβάνοντας τη σφραγίδα της δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η νέα ζωή είναι σαφής και συγκεκριμένη. Άσχετα αν οι άνθρωποι την ανόμασαν διαφόρος, δίνοντας τη σφραγίδα του ονόματός τους, δημιουργώντας σχολές και διδασκαλίες και τράπεζες με ποικίλες συνταγές σε Ανατολή και Δύση, μετασχηματιζόμενοι σε Αγγέλους Φωτός, απομακρυνόμενοι από την εξίδατος και πνεύματος ορθόδοξη αναγέννησή τους, κατασκευάζοντας εντός εισαγωγικών εκκλησιών νεοπεντικοστιανών, και ικτρές πλάνες πολιονύμων χαρισματικών. Ο Ορθόδοξος Νεοφώτιστος, μετά την ένδυση της γυμνότητό του, που είχε ως κατιχούμενος ενδύεται χιτόνα αγαλλιάσεως, λευκό, που συμβολίζει την καθαρότητα που ασπάζεται και καλείται πιστά να διατηρήσει. Ο Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων φθάνει να συγκρίνει το χιτώνα του βαπτίσματος με τα στραποφόρα ενδύματα του Χριστού στο όρος σταβορ. Κατόπιν χρύεται με το Άγιο Μύρο που συμβολίζει την απόθεση της ευωδίας και του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ντυμένος λοιπόν ο νεοφώτιστος τον Χριστό είναι έτοιμος τώρα να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι απαραίτητη για την πνευματική ανωδική του πορεία. Η καταπληκτική μοναδικότητα μιας προσωπικής πεντηκοστής είναι ότι λαμβάνουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος αυτή που κατήρθε στον Χριστό στον Ιορδάνη, στον Ιώ τον αγαπητό του Άνωθεν Πατρός και έτσι γινόμαστε κι εμεί οι αγαπητοί του ουρανίου Πατέρα μας. Από εδώ αρχίζει, μετά τη συμφωνία μας αυτή κατά την αναγέννησή μας, μια ζωή αφοσιώσεως και αφιερώσεως τον Χριστό στην Εκκλησία, στην Εκκλησία Του και στους αδελφούς μας. Καλούμαστε συνεχώς να μεταμορφώνουμε τον κλήρο που μας δόθηκε, όπως και αν λέγεται Αυτός. Σκληρό σε Αυτός δύσκολη εργασία, αβάστακτη θλίψη. Αφού έχουμε γίνει Ναός του Αγίου Πνεύματος, η συνεχής αναφορά μας πρέπει να είναι μια συνεχώς ανοιχτή στάση προς τον ουρανό. Έτσι αλλάζει και ο γύρος μας κόσμος, όχι με τις δυναμικές επεμβάσεις μας και της θορυβόδης αναμίξης μας στη λεγόμενη κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου όπως συνηθίζεται να περιορίζεται η χριστιανική ιδιότητα αλλά σε κάτι αθωριβότερο και βαθύτερο με το να είμαστε πάντοτε παντού και σε όλα τα πράγματα μάρτυρες της αλήθειας του Χριστού που είναι η μόνη αληθινή ζωή και αυτής της τις Το Άγιο Πνεύμα στέλνεται από τον Χριστός Παράκλητος κατά το Ευαγγέλιο, για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και να μας ενώσει με τον Πατέρα και τον Ιοαννή με μία προσωπική γνώση και εμπειρία. Με το Άγιο Χρίσμα λαμβάνουμε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Όλος ο αγώνας έγκυται στο να γνωριστεί, να αποκτηθεί και μεταληφθεί το Άγιο Πνεύμα. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος είναι, επαναλαμβάνουμε, καθαρά προσωπική και γι' αυτό δύσκολα περιγραπτή. Μόνο οι Άγιοι δίνανται όσο τους είναι πάλι δυνατό κάτι να πούν περί της μοναδικότητος της γλυκύτητος, της παραμυθίας, της χαρμονής, της φωτεινότητο, της ευωδία ή τη θέρμηση αυτή τη άριτιση και πλήρου εμπειρία. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των πιστών αποτελεί πληρότητα μακαριότητος, νυφαλιότητα ανίποτη και αγαλίαση έκτακτη και ασυνήθιστη. Στην αρχαία εκκλησία το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος ήταν ενταγμένα μέσα στη Θεία Λειτουργία καθώς και του γάμου και αργότερα της ακολουθίας της κουράς των μοναχών. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε μία επαναλαμβανόμενη πεντηκοστή, κάθε φορά ισοδύναμη ένα καταιγισμό του Αγίου Πνεύματος, όχι εξουθενωτικό, αλλά εξαγιαστικό και πλουτοποιό. Όλοι οι πιστοί στο Ναό του Θεού παρακαλούν να έλθει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και έρχεται για να παρηγορήσει και οδηγήσει στην αλήθεια, μαζί με την Εκκλησία όλοι, τους προαπελθόντε και τους ερχόμενους. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται όταν κατοικεί εντός μας και ερχόμενοι σε κοινωνία με αυτό το γνωρίζουμε. Τότε χαιρόμεθα την υιοθεσία, πληρωνόμαστε χαρά και ειρήνη, αναπαυόμαστε τέλεια. Τότε η πνευματική ζωή καθορίζεται, ωρεοποιείται, ευκολύνεται, συγκεκριμενοποιείται. Απομακρύνεται η σύγχυση, ο διχασμός, η αμφιβολία που προσφέρουν αυτοχειροτώνητοι διδάσκαλοι κάποιων ασαθών πνευματικοτήτων που ταλεπορούν τους μαθητές τους και ξεγελούν τη δίψα τους με στάσιμα νερά. Η πνευματική ζωή είναι μία. Είναι η ίδια η ζωή αλλά ανακαινισμένη εν Χριστώ και μεταμορφωμένη εν Αγίω Πνεύματι καθώς αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς επιστολή του Ο κάθε πιστός καλείται να γιάσει τη ζωή του όλη και όχι μέρος της με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος Αν οι Άγιοι χαίρονται τη μοναξιά, τη φύση, του ανθρώπους κι είναι γεμάτη χαρά και την προσφέρουν απλόχερα σε όσους συναντούν και μόνη η παρουσία του η ευλογημένη τη μεταδίδει είναι γιατί έχουν πλημμυρίσει από Άγιο Πνευματικότητα Η χαρά είναι σημείο του χριστιανού απόδειξη ότι τον επεσκέφθηκε ο παράκλητος δείκτης ότι βαδίζει καλός ότι η αλήθεια και η χάρη τον σκεπάζουν στο σημείο αυτό όμω θα επανέλθουμε. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι το συστατικό της αληθινής χριστιανικής πνευματικής ζωής που σκοπός της είναι η Αγιότητα. Στον αγώνα αυτής της ζωής, ο Άγιος Κύριλος Ιεροσολύμων αναφέρει χαρακτηριστικά πως το Άγιο Πνεύμα σφραγίζει την ψυχή του πιστού ώστε να τρέμουν οι δαίμονες και γίνεται στρατολογούμενος σε μεγάλη μάχη, που φρουρός του είναι ο παράκλητος και μεριμνά στοργικά σαν να είναι ο πιστός δικός του στρατιώτης. Η πνευματική αυτή ζωή δεν είναι ασφαλώς για λίγους, για μία ειδική και ταλαντούχα κατηγορία ανθρώπων, όπως ίσως φαντάζεται ο πολλής κόσμος, που συχνά δημιουργεί κλειστά κυκλώματα πνευματικών κινήσεων, αλλά για όλους τους βαπτισμένους που έχουν κληθεί σε αυτή τη χαρισματική ζωή, ακόμη και για τους θεωρούμενους ως τους πιο μικρούς. Ο παράκλητος είναι ο συνεχής συμπαραστάτης, ο καλός παρηγορητής, ο δυνατός συνήγορο και σύμβουλος για τον καλής αγωνίας αγώνα μας. Απομακρύνεται από τα αμετανόητα λάθη, από τις εσκεμμένες αστοχίες, από τα αγαπητά πάθη, από τις νοσηρές αμαρτίες και το τεμένουμε απαρηγόρητα ασυντρόφευτοι. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο εκκλησιαστικός άνθρωπος, ο πιστός, χριστ... ο, ο πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Δεν είναι απλώς ο καλός και ηθικός άνθρωπος, αλλά αυτός που συνεχώς βαδίζει ένα γύρο Πνεύματι, που εν Πνεύματι αγίο άγεται κατά τον Θείο Παύλο, αυτός που δεν αφήνει ποτέ το πνεύμα να σβήσει, με την απροσεξία, την αδιαφορία, την οκνηρία και την απιστία του. Ο Άγιο Αθανάσιο Ομέγα λέγει πω η ακένωτη πηγή των θείων χαρισμάτων είναι ο Πατήρ. Ποτάμια ήρωο ο και νερό πόσιμο το Άγιον πνεύμα. Σε μας μένει η δίψα, η χωρητικότητα και το σκέφο για την άντληση του. Η όλη πνευματική εργασία δημιουργεί τη δίψα η όλο και μεγαλύτερη αύξησή της καθιστά τη χωρητικότητα άνετη και βρήχορη, η δεαπόκτηση της καθαρότητος είναι συγχρόνω και το κατάλληλο δοχείο για τη ζωηφόρο αυτή άνκληση. κατά τον Απόστολο Παύλο η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες ημών δια Αγίου η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει τις καρδιές από τον παράκλητο Αυτό το πνεύμα μας βοηθά στις ανάγκες μας και μεσιτεύει για μας κατά ανεκλά τρόπο κατά τον ίδιο πνευματοφόρο Απόστολο Το Άγιο Πνεύμα δεν εικονίζεται Δεν γνωρίζουμε τη μορφή του Από τους καρπούς του Βιώνουμε την παρακλητική του δύναμη, την αληθινή του υπόσταση όπως οι ακτίνες του ήλιου μας φανερώνουν τη θέρμη, τη λάμψη, το φως του ήλιου Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος δίνουν τη μεγαλύτερη, την ανέκφραστη, την ωραιότερη παρηγοριά στον άνθρωπο που τίποτε από αυτό που ονομάζεται από τον κόσμο σε ευτυχία δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή η αλήθεια είναι βέβαιη και μας έγινε περίτρανα γνωστή γιατί βιώθηκε από τους Αγίους τους μεγάλους και καλούς ύστερα βέβαια από μακρύ συνεχή και υπεύθυνο αγώνα Ορθότερο είναι να μιλούμε περικαρπού και όχι περί του Αγίου Πνεύματος χρησιμοποιώντας ξανά το παραπάνω παράδειγμα ήλιου και ακτίνων. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος λοιπόν κατά τον Μέγα Απόστολο Παύλο ένα ακόμη αγιοπνευματικό όργανο είναι αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε πιστού χριστιανού. Αυτά ορίζουν κατά την ορθόδοξη άποψη τον πνευματικό άνθρωπο, ανεξάρτητα από ηλικία, γένος, μόρφωση, επάγγελμα, χαρακτήρα και ιδιότητα. Αυτός είναι ο κωδικός αριθμός της ταυτότητας ενός γνησίου τέκνου της Εκκλησίας. Όλα τα άλλα αποτελούν περιτεσ φιλολογίες και έγκυται στην πρόθυμη συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα για να παραχθεί ο εύχημος καρπός του εντός μας που θα νοηματίσει, θα παρηγορήσει και θα θερμάνει όλη τη ζωή. Η αγάπη είναι η συγκεφαλαίωση όλων των αρετών και αυτή που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Είναι η κύρια παραγωγή του Αγίου Πνεύματος στην αναγεννημένη ψυχή. Αυτή η αγάπη είναι το βάλσαμο της ζωής, ο συνδετικός κρίκος των ανθρώπων, η πηγή της ζωής, το φως στις διαπροσωπικές σχέσεις, η γέφυρα της επικοινωνίας, η φωνεύτρια της μοναξιάς, της απομονώσεως και του ατομισμού, η λοχεύτρια των παθών, το νερό στη φλόγα του θυμού, η ελπίδα και η πηξίδα της ζωής. Δίχως αγάπη και τα πιο εύκολα γίνονται τα πιο δύσκολα και ο παράδεισος γίνεται κόλαση και ο Θεός δεν γνωρίζεται και δεν υπηρετείται διαφορετικά. Δίχως αγάπη και ο Θεός θεωρείται δυνάστη, Αφέντη, εκδικητής και τιμωρός. Δίχως αγάπη ο συνάνθρωπος, ο συγγενής, ο συνεργάτης, ο γείτονας γίνεται ασυμπαθής, ασυνεννόητος, δύσκολος, φοβερός και τελικά απορριπτέως εχθρός. Δίχως την αγάπη όλα γίνονται πένθυμα και άχαρα δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε παιδιά του Θεού της αγάπης, ότι μεταξύ μας είμαστε αδελφοί, ότι αυτό είναι το γνώρισμά μας ως χριστιανών και ότι κάνουμε το κάνουμε κινούμενοι από την αγάπη. Αυτή τη γνήσια χριστιανική αγάπη ιδιαίτερα σήμερα έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος. Είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε. Η χαρά οριμάσει ως καρπός αγιοπνευματικό στα βάθη της καρδιάς και δημιουργεί μία ψυχική αγαλίαση, μία νυφάλια μέθη, μία αθόρυβη πανίγυρη, μία εμπνεσμένη ανάπαυση, μία εμπνεσμένη έκσταση, μία γαλίνια ανινεμία που ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση με ό,τι ο κόσμος θεωρεί χαρά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πικρά, επιστρέφοντας από τις εξόδους του προς ανέβριση της πολυπόθητης χαράς, πιο κενός από ό,τι όταν ξεκίνησε για να τη βρει. Η μεγαλύτερη τραγωδία του αιώνους μας είναι να δυνατεί ο άνθρωπος, να ικανοποιήσει την καρδιά του από ένα πλήρωμα αληθινής χαράς. Μα πώς να το ικανοποιήσει όταν κατά μαθηματική ακρίβεια είναι βέβαιο πως εκεί που πορεύεται είναι αδύνατο να βρει το ζητούμενο. Μα νομίζω πως ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία είναι η χριστιανοί να έχουν τον θησαυρό της πίστεως στα χέρια τους και να μην τον εκμεταλλεύονται επάξια. Να καταντά συχνά ο εκκλησιασμός, ακόμη και αυτή η μυστηριακή ζωή και η ακρόαση του ενός κυρίγματος μετά το άλλο, δίχως καμία ουσιαστική αλλαγή, αλλά μία καθηκοντολογία, ένας καθοσπρεπισμός και μία ωραία και καλή στήρα συνήθεια. Δεν είμαστε αναπολόγητοι που τουλάχιστον δεν ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες που δεν είμαστε αληθινά χαρούμενοι. Αυτός που έχει χαρά ή έχει σίγουρα και ειρήνη. Σε ένα κόσμο που έχει γεμίσει Μύριου συλλόγου ειρήνης και φιλίας και όμως η ταραχή, ο πόλεμος, ο φόβος και η τρικυμία μένονται δεν του μένει από τον ασιοπά. Μα αν η ειρήνη δεν έχει περάσει μέσα μας και η ταραχή των παθών επικρατεί τότε βέβαια περιτεύει κάθε ειρηνολογία. Δεν μπορείς να δώσεις από αυτό που δεν έχεις. Αυτό είναι λογικό αξίωμα. Για να έχεις πρέπει να αποκτήσεις, ετώντα, αγωνιζόμενος και προσπαθώντας να διατηρήσεις το αποκτηθέν. Η ειρήνη για μας είναι ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα μεταφέρει την ειρήνη στις καρδιές των πιστών που το επικαλούνται με υπεύθυνο αγώνα. Είναι γνωστό πως η αμαρτία έχει φιλία με την ταραχή και όπου εδρεωθεί απομακρύνει μέσως την ειρήνη. Αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η ακαταστασία, η ιδιορυθμία, η καχυποψία, το άγχος, η θλίψη, η μελαγχολία, η φοβία, το ανικανοποίητο και το ανιρήνευτο. Το ανιρήνευτο είναι σημείο αποστασίας από τον Θεό ή τουλάχιστον όχι αγαθής και ορθής σχέσεως γιατί έχει ορθωθεί αταπείνωτο και εγωπαθές φρέ... φρόνημα που είναι στοιχείο πλάνης. Πιστεύεις ακράδαντα και με διάθεση μετανοίας ότι πίσω από κάθε ταραχή κρύβεται αμαρτία η αρετή της μακροθυμίας είναι μία έξοχη ψυχική δύναμη που ημερεύει την αγριότητα των παθών και λιένει τις ανθρώπινες σχέσεις. Μακρόθυμος, ηκτήρμον και πολυέλαιος είναι ο Θεός και έτσι οφείλει να γίνει και ο κάθε πιστός. Να είναι ανεκτικός, να καθυστερεί την οργή Του να μπορεί να συγκρατεί τη γλώσσα του, τον θυμό του, την έστω έξυπνη απάντησή του, την αφοπλιστική, την εξοβελιστική, την προσβλητική, την εξουθενωτική, την τελευταία. Ο μακρόθυμος μόνο μπορεί να είναι ἐπικής πράος και ανεξίκακος, Μπορεί να είναι ελεύθερο από κάθε κακία εκδίκηση και ανταπόδοση. Στον μακρόθυμο θα μακροθυμήσει κυρίω ο πολυέσπλαχνο Θεό. Ο μακρόθυμος είναι ο πραγματικά πιστός, ευφυή και ορθός, ο κερδισμένος από κάθε άποψη, και ασφαίνεται στην αρχή πω χάνει ο φίλος τη Σιρήνη της, της αγάπη, της αγαγίας και της φιλίας. Εμείς μακροθυμούμε ή απαιτούμε την άμεση επικράτηση των θελημάτων και των όποιων ιδεών μας. Η Χριστότητα μπορεί να πηγάζει βεβαίω μόνο από ένα άνθρωπο αγάπης. Έχει και την έννοια της καλής καταστάσεως. Της αγαθότητος, της τιμιότητος, του καλοδιάθετου, του απλού και αφελού. Όμως η κύρια εδώ σημασία της, ο σκαρπός του πνεύματος, είναι ως η αρετή εκείνη της θυσιαστικής ευπλαχνίας, της εγκάρδιας ανεκτικότητος, της πλήρους ανεξικακίας, της μεγάλης ταπεινώσεως, και τις δύχος ανταπόδοση ευεργεσίας σπάνιο το είδος των με αυτή την έννοια Χριστών ανθρώπων μόνο ο Χριστιανισμός παράγει τέτοιες μορφές γιατί την καλοσύνη την αόριστη και αφηρημένη μπορεί να τη συναντήσεις παντού αλλά να ακούσεις άνθρωπο να προσλάβει το σώμα ασθενούς και να δώσει το υγιές το δικό του μόνο στο γεροντικό μας θα βρεις όπως έλεγε ο Αββάς Αγάθων που ομοιώθηκε καθώς άκουσε από ουράνια φωνή στην αγάπη με τον Κύριο ή ο Αββάς που πουλήθηκε δούλος για να βοηθήσει με τα χρήματα που έλαβε μια ψυχή που χανόταν ή ο Αβάς που επέστρεψε στο κελί του και το βρήκε συλλημένο και φώναξε τους κλέφτες να τους δώσει ένα κανάτι που είχαν λησμονήσει να του πάρουν. Όμως θα πρέπει να ζούμε μόνο με τις δάφνες της Χριστοήθειας του παρελθόντος. Η αγαθοσύνη έχει άμεση σχέση με την αγάπη και τη Χριστότητα αφού θα μπορούσαμε άνετα να πούμε πως είναι η μεταποίηση της αγάπης σε αγαθοεργία, φιλαλιλία και φιλανθρωπία. Αγαθοσύνη είναι η αγάπη σε πράξη, σε έργο και όχι σε κενό λόγο. Όχι μόνο σε όσους μας αγαπούν, αλλά και σε όσους μας εκθρεύονται. Πράξη που είναι πρωτοιπομένη από τον Χριστό και είναι η υπέρβαση και ο σταυρός του Χριστιανισμού, μία δε από τις χαρακτηριστικές και τολμηρές πρωτοτυπίες του. Στον δίσκαμ το αιώνα μας, το να σκύψουμε στον πλαϊνό μας και να το αφιερώσουμε στο λίγο από τον χρόνο μας, ακούγοντας έστω τα υπερβολικά παραπονά του και τις έγνοιες του, δεν είναι κάτι ασήμαντο. Η ευεργεσία, η εξυπηρέτηση, η ανακούφιση, η ενίσχυση του άλλου είναι και βοήθεια δική μας. Είναι πράξη της αγαθοσύνης, είναι σημείο της παρουσίας του Πνεύματος εντός μας. Από αυτές τις καθημερινές πράξεις θα φανερώσουμε τη θέλησή μας για να μας δοθούν τα ανώτερα αν να ανασχετούμε στα εύκολα και μάλιστα γιατί δεν μας ευχαριστούν και ευγνωμονούν για τις προσφορές μας, πολύ απέχουμε ακόμη του να είμαστε πνευματοφόροι και πνευματοκίνητοι. Δεν υπερβάλλω καθόλου λέγοντας αυτά, αγαπητοί μου, γιατί θεωρώ πως μεταφέρω την ορθόδοξη παράδοση, το πνεύμα του Χριστού που λέγει Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρού, Εάν η αγαθοσύνη μας επιθυμούμε να εκφράζεται όχι προς όλους, παρά σε που μας επενουν και θαυμάζουν, τότε χάνουμε και εκείνο τον μισθό του κόπου μας. Αν σε αυτά εστερούμε, έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε πνευματικοί άνθρωποι επειδή τηρούμε ορισμένα καθήκοντα προς καρπό του πνεύματος είναι και η πίστη με την έννοια όμως εδώ μάλλον της αξιοπιστίας της φιλαληθίας και της συνέπιας που συνεπάγεται ως προς τον Θεό και τους ανθρώπους καθώς λέγουν οι ερμηνευτές και σχολιαστές της Αγίας Γραφής ο εμπνεόμενος και κατευθυνόμενος από το Άγιο Πνεύμα πιστός, δεν μπορεί να μην είναι παντού και πάντοτε ακέραιος, ευθύς, ειλικρινής και αξιόπιστος. Το ψέμα δεν βοηθά ποτέ στη λύση των προβλημάτων. Η υποκρισία που συνδυάζεται με τη διπλωματία και σπαταλά πολύ από την ευφυΐα, δεν είναι γνώρισμα των χριστιανών παρά τις ενδεχόμενες ίσως αντιρρήσει ορισμένων. Για να διατηρηθεί η αξιοπιστία αξίζει κάθε θυσία, κάθε έκθεση, ακόμη και μείωση στα μάτια των πολλών που έμαθαν όμως να βλέπουν διαφορετικά. Η μη τήρηση των υποσχέσεων και από τους χριστιανούς είναι σημείο φθοράς παρασυρμός από το κοσμικό πνεύμα που αλότρια από ότι το πνεύμα φρονεί λέγει σημαίνει επίσης απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού που ιδιαίτερα τιμά την φιλαλήθεια σημαίνει δυσαρμονία εσωτερική και αφορμίαν υποληψίες από τον κόσμο όχι ως προς το καλό μας όνομα αλλά κυρίω ως προς την χριστιανική μας ιδιότητα. Η αναξιοπιστία δείχνει άνθρωπο που δεν αγαπά, δεν σέβεται τον Θεό, αγαπά τον εαυτό του, έχει συνηθίσει να υποκρίνεται και να ξεγελά, ώστε έχει μάθει να λέει ψέματα και στον εαυτό του. Μια κατάσταση που όντως το γεύσκι τη θεωρούσε τη χειρότερη από όλες. Αξίζει να ξαναδούμε τον εαυτό μας, τους αδελφούς μας διαφορετικά, με περισσότερο σεβασμό, επιοίκεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Ο παράκλητος είναι ο Θεός της αληθείας. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι η του ψεύδους του οποιοδήποτε». Είμαστε έτοιμοι να μισήσουμε το πικίλο αυτό ψέμα που κατακλίζει τη ζωή μας. Η πραότητα χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί οι λέξεις από την κακή χρησιμοποίηση έχουν φθαρεί. Δεν έχει καμία σχέση με την αφέλεια, την απλοϊκότητα, την κατάσταση του χαρακτήρος ή κάποια μορφή μαλθακότητος αλλά είναι κατάσταση που κατακτιέται και αφήνει τον κάτοχό της κατά τον θαυμάσιο όσο Ιωάννη της Κλίμακος, ανεπηρέαστο και ησύχιο και όταν ατιμάζεται και όταν επενίτε όπως και ο ταπεινός, ώστε να μπορούμε να λέμε πως η προότητα και η ταπείνωση είναι θυγατέρες της αγάπης. Ατάραχος λοιπόν πάντα και ο πράο, με δίχως βιασύνη καμία τα λόγια, με δίχως επιπολαιότητα οι πράξεις του, με δίχως λογισμούς και διχασμούς η ψυχή του, με δίχως κύματα η καρδιά του, όποιοι άνεμοι, σφοδροί και ανυψωθούν. Στις καρδιές των πράων αναπαύεται το πνεύμα του Θεού, είναι η αγαπημένη του χώρη. Είναι τα εκλεκτά παιδιά Του, είναι οι μακαρισμένοι, οι ευλογημένοι. Το ένδυμα της πραότητος θεωρείται σήμερα απειρχαιωμένο και έχει αντικατασταθεί από μοντέρνες στολές που δεν κρύβουν την ίση και την αφθάδια. Όλες οι θέσεις των πράων έχουν καταληφθεί από νευρώδης, θυμώδης αλλά και αγχωτικούς ανθρώπους. Δικαιολογούνται όμως οι χριστιανοί να αισθάνονται ανασφάλεια στα παραδοσιακά ενδύματα τις ωραία ευσεβείας και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τους άλλους με μάταιες στολές, βοηθούνται, βοηθούν. Εγκράτεια τέλος είναι να κάνεις ότι εσύ θέλεις τον εαυτό σου και όχι να σε κάνει αυτός ό,τι θέλει πάντα βέβαια με τη χάρη, το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Εγκράτεια είναι να τη θασευτούν και δαμαστούν τα αχαλίνωτα πάθη. Να είσαι κυβερνήτης του νου, να είσαι κυρίαρχος της βουλήσεω σου, να μην αφήνεσαι να γίνεσαι δούλος της αμετρίας, της απειθαρχίας, της ανο... ανυπακοής, της αναρχίας της παθολατρίας, της κάθε ακράτειας. Όλοι οι Άγιοι είναι διδάσκαλοι της εγκρατείας, απορρίπτοντες τα περιτά, οι στα απαραίτητα και αναγκαία μόνο, τα οποία όσο ανέβαιναν και λιγόστευαν. Ο Άγιος Αρσένιος Ομέγας μία ώρα ύπνο την έβρισκε αρκετή για τους μοναχούς υπέταξε τον ύπνο και του έλεγε «Έλα» και ερχόταν, φύγε και έφευγε. Ο Άγιος Σάββας τη περνούσε μία εβδομάδα τρώγοντας μόνο ένα πρόσφορο. Ο μακάριος Γέροντας Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης είχε ισόβια αυστηρή νηστεία για τον εαυτό του και τη συνοδεία του. Ο Γνήσια Εγκρατείς είναι ο αληθινά ελεύθερος, ο αγαπητός και υπάρχος μαθητής του παρακλήτου, ο Υιός της Σοφίας, ο Εραστής της Τελειότητος. Έχουμε πραγματικά εμείς, οι εντός της Εκκλησίας, οι συχνά εκκλησιαζόμενοι και μεταλαμβάνοντες και φιλανθρωπούντες, την αγνή διάθεση, αυτή της Ιερής Μαθητείας τον Παράκλητο ώστε να συνεργαστούμε μαζί Του για την απόκτηση της Θεοχαρίτωτης Εγκράτειας οι ενεα αυτές αρετές αγαπητοί μου που συνοπτικά αναφέραμε αποτελούν κατά τον Απόστολο Παύλο τον Καρπό του Αγίου Πνεύματος βιούμενες δίδουν την αληθινή παρηγορία του Βασιλέου των Ουρανών, του Παρακλήτου, του Πνεύματος της Αληθείας, του Πανταχού Παρόντος, του Τα Πάντα Πληρούντος, του θησαυρού των Αγαθών, του Της Ζωής Χορηγού. Η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διερχόμεθα είναι η καταλληλότερη, για να απαντήσουμε στα εννέα ερωτήματα που θέσαμε στο τέλος της κάθε αρετής. Ας απαντήσει ο καθένας μόνος, υπεύθυνα, προσευχητικά, μετανοημένα και ατάραχα, επικαλούμενος μαζί με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, το παράκλητο πνεύμα της Ελιθίας ελθε το φως το αληθινών, ελθε η εονιος ζωή ελθε το αποκεκριμένο μυστήριον ελθε ο ακατανόμαστος ο ελθε το ανεκφώνητον πράγμα ελθε το ανέσπερον φως Ελθέ πάντων των μελώντων σωθήνε η αληθινή προστοκία. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, μαζί με τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο Γρηγόριο των Παλαμάτων Αθωνίτη και συμπολιούχο της φιλομόναχη αυτής, πόλεως θα πούμε... Και παρακαλώ με την ευχή αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Παλαμά, και τι ευχέ του Παναγιοτάτου, Μητροπολίτου σας να κλείσω την ταπεινή και πενιχρή αυτή ομιλία μου. Εντεύθεν μελόντων πρόγνωση, μυστηρίων σύνεση, Συγκεκριμένων κατάληψη, χαρισμάτων διανομέ, το ουράνιον πολίτευμα, η μεταγγέλων χωρία, η ατελεύτητος εφροσύνη. Ευχαριστώ για την προσεκτική παρακολούθησή σας.